Πουλύνω τα μάτια μου στο ασανσέρ, σακούλες τα χέρια με ανυψώνουν ενώ τρυπούν, όταν τρυπούν με ανυψώνουν, αντί για φλόγα πέφτουν ψώνια, δηλαδή κονσέρβα κονσέρβαρα, μπανάνε οδογλυφίδες, σαπούνι, απόδειξη του σούπερ μάρκετ από τη μία σακούλα, μετά τι είναι μήλα, μήλο, μήλο, μήλο, σαμπουάν και μπάνιο και το χαρτάκι που γράφει «Ζωντανή στο κύτταρο νεκρή» στην Αθήνα.